Ο νόμος θα εφαρμοστεί. Ο νόμος θα εφαρμοστεί. Την δημοσία εντάξει και την γαλήνην του ελληνικού λαού εγώ θα την προασπίσω. Το λέω με πεποίθηση, το λέω με αποφασιστικότητα. Και θα την προασπίσω προηλιασδήποτε Είναι μια πράξη ευθύνης. Ο Μιχάλης και ο Γιώργος Ναι. ναι. Ο Γιώργο κάπου τα κοινά, θα έλεγε. Ακούμε, ναι. μάλλον. Ακούμε. Και εντάξει, δεν θέλω τώρα βέβαια να διασαλεύεται η ε, τάξη. Διασαλεύεται. Αλλά, ναι. Διασαλεύεται ενδεχομένω η δημοκρατία, αλλά. Yeah. Η, η δημοκρατία είναι διασαλευμένη. Έχει πει ο άνθρωπο. Πιο κάτω. Πιο κάτω το μικρόφωνο. <laughs> πιο, πιο μέσα. Oh. <laughs> Ωραία. Λοιπόν. Τώρα είναι καλά. <laughs> Λοιπόν. Ε, αλλά όπως και να έχει αυτή η σπέκουλα που κάνετε κατά της κυβέρνησης κάθε τόσο Βάλτε αφού είπε αυτό Εμένα Όχι, το, το χαλι Αφού είπε ότι εμένα θα μ' ακούς, <laughs> Σ Το πάνε μπορεί να κάνει Τι θέλετε λισάξατε. Είπε τι... για το σχήμα του, 50 ανεξέλεγκτου που δεν έχουν ε... επικεφαλή. Οι 50 ποτέ δεν κλείνανε δρόμο. Αυτό είναι μια βλακία που λένε και αν έχουν κλείσει κάνα δύο-τρει φορέ, όποτε είναι 50, δεν κατεβαίνουν και το δόστροφο. Αυτή η παπαριά που λένε ότι ναι, αλλά οι μεγάλε οργανωμένες πορείε μπορεί να γίνουν. Ναι, θα τους Πώς, υπάρχει, ένα, υπάρχει ένα παραθυράκι στον νόμο και λέει ναι, εξαιρείται όμω, οργανωμένη βλακίες. πορεία πάμε. Όλο αυτό που Α. γίνεται είναι βλακίες γιατί δεν του την πορεία ούτε τα καταστήματα που του ενδιαφέρουν. Αν του νοιάζαν τα καταστήματα. Τι του νοιάζει, δεν μα 10 χρόνια που έχουν κλείσει τα μισά, θα είχαν κάνει κάτι. Αυτό είναι που δεν πάει ο κόσμο να ψωνίσει. Έτσι τα καταστήματα έχουν πρόβλημα. Όχι επειδή θα κάνει μια πορεία ρέα και που κάποιος που έχει δίκιο. Αυτό κυνηγάνε. Τον άνθρωπο που έχει δίκιο. Αυτό δεν γουστάρουν. Κάποιο να κατεβαίνει μαζί με άλλου και να ζητάει. Ναι. Αυτό δεν θέλουν. Όλα αυτά που λένε είναι βλακίε. Πραγματικά βλακίε.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 Ε, στι συγκεντρώσει αναστενάζει η δημοκρατία μα. Δηλαδή, αυτή η δημοκρατία έτσι όπω την ξέρουμε, αναστενάζει στι συγκεντρώσει. Ναι. Όχι ναι. ακριβώ όπω το λε εσύ. Πώ. Αναστενάζει. αναστενάζει. Με τόση δακρυγόνο και τόση γκλοπτιά αναστενάζει. Α, αυτό ναι. Η δημοκρατία μα αναστενάζει πολύ. δεν το είπε έτσι ο Χρυσοκοίδη. Όχι. Όμω ότι αναστενάζει, θα του δώσουμε ένα δίκιο. Αναστενάζει. Είναι ο αρχιμπάτσο Χρυσοκοίδη. Γιατί υπάρχουν αστυνομικοί και μπάτσι. Ναι. Ο Χρυσοκοίδη είναι αρχιμπάτσο.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 Λέει εδώ, τον ακούσαμε χθε να λέει ότι. Ναι, ε, στη βούλη μιλάω ο Τσίπρα αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι. Ε, για τον μίλησε πριν και ο. Και ο τον δίπλα για την ενηψότητα, έλεγα, αλλά Α, ναι, ναι. Α <laughs> <laughs> στην άλλη οθόνη, <laughs> <έλεγες. laughs> Εγώ είδα τον Τσίπρα και Ποιο λέω, ο τσίπρα μέρη, διψόδα, τον τσίπρα. Πούμε... Έχετε κρούσει, Μα μας και η Μήπω να πα πιο, πιο μακριά, λίγο να να λίγο. Όχι, φέρω το Είχε έρθει χθε. Ναι. Ε, για να σα συνετίσει λίγο. Εμεί μία λοιπόν, ανοίξαμε τα σύνορα και ήρθαν ε, οι Σέρβοι. Λέγαμε λοιπόν. Ναι. Ε, και αυτό στην Ερυψόνα επειδή έχει πολλού Σέρβου. Γι' αυτό έχει τα δύο κρούσματα και δεν ξέρουμε αν θα είναι κι άλλα, θα τα μετράνε. Σήμερα όπως... τώρα βγαίνει το. Επειδή έχει πολλούς Τα σέρβους, αποτελέσματα από του υπόλοιπου 80, 70. Το βλέπει αυτό. αυτό, αν περπατήσει εκεί στον παραλιακό δρόμο που είναι τα μαγαζιά, όλες οι ταμπέλε είναι ελληνικά και Σέρβικα. Και Ρώσικα. Έχει τουρισμό διάφορο. Και Ρουμάνου έχει. έχει... Ε, αλλά κυρίω Σέρβοι-Ρώσοι είναι τα βασικά. με μεγιστάνε τι θα έχει στην Ε να είσαι Ρώσο yeah. Μεγιστάνο και να είσαι Κούρκο. Να κάνουν τα σπάτου είναι γιατί του πασαλίβουμε εκεί με λάσπη. <laughs> του <Ρώσους>. σοφασίζουμε. Να πασαλίβουμε ένα την <laughs> ευκαιρία. Να πασαλίβετε κι εσεί, μην ξεχάσετε μετά. Mm, Μίνετε αλάσποτοι. Mm. Mm. Λοιπόν, από ποιου έχει μείνει και πετά λάσπη στον ανεμιστήρα. Πού, πού, Πέμπτη. Λέγαμε λοιπόν ο Χρυσοκοήτη είπε ότι ανασθενάζει δημοκρατία συγκεντρώσει. Σύμφωνα με τη δική του λογική, δεν ανασθενάζει δημοκρατία που πάντα πληρώνουν φόρου. Συνταξιούχοι μισθωτοί. Καλύπτουν περίπου το 60 80% όχι, των φόρων. Και οι δύο μήχανοι εφοπλιστέ. Αυτό δεν είναι αναστεναγμό δημοκρατία. Με μονομένε κοινωνικέ ομάδε αναστενάζονται. Δεν αυτά. αναστενάζει δημοκρατία που το 40-35% βγάζει κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι αναστεναγμό τη δημοκρατία. Οπότε έχουμε εκλογέ. Δεν αναστενάζει και δημοκρατία. Το 30% βγάζει κυβέρνηση. Από αυτού που θα ψηφίσουν. Okay, το 20%. Από αυτού που, που θα πάνε και θα πάνε. Ναι. Εγώ έβαλα το, το αρχικό ποσοστό. Δεν ανασθενάζει δημοκρατία στα ράτζα των νοσοκομείων. Δεν ανασθενάζει. Αναφέρεις σχολία. πολλά μεμονωμένα περιστατικά που ανασθενάζουν. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Πω... Αυτό είναι κάποιε ευαίσθητε κοινωνικέ ομάδε. Δεν ανασθενάζει δημοκρατία που είναι πτυχιούχο άλλο από το Πολυτεχνείο και δουλευει pizza boy κάθε βράδυ. Μας αυτό δεν, αυτό δεν, δεν είναι, είναι ανασθενάζει. έχουν έρθει λεφτά τη λίστα πέτσα στο site μα και λε Δεν. Άσε με πελιοφρένεια. Ναι, καλέ. Άσε. ευρώ. <laughs> ναι, 7 ευρώ. Πήραμε 7 τόσα μα αναλογούν. Ε, ε. Ε. Ε, τόσα. Ε, να τα επιστρέψει, σε πολύ. Τι είμαστε, Μαρινάκη, ε. σήμερα να επιστρέψει. Δεν θα δεχτούμε 7 ευρώ εμεί. Τι είμαστε. Ναι, ναι, όχι. Δεν μα έχουν δώσει ούτε καν 7 ευρώ. Τίποτα. Εμείς δεν Θα μπορούσαμε θα βάζαμε. <laughs> <laughs> πολύ σχολαστικά. <laughs> θα κάναμε με τον Τζολιάτερ και να, να πλένουν τα κολλόγια. Τα, τα πάντα θα κάναμε, αλλά δεν έγινε τίποτα. Λοιπόν, η, η ευαισθησία του Χρυσοχοίδη είναι πολύ συγκινητική. Πραγματικά την είδαμε και χθε. Όχι, όχι. Γιατί έγινε ένα συγκινητικότερο όλων ότι έχει άγχο για τη δημοκρατία. Μα γι' αυτό. αυτό, και, αυτό είναι, και, ότι για και για τι παγκοσμίε και για τι συγκεντρώσει. Γιατί γι' αυτό αριστερό είναι. Και όπω άκουγα ποιον άκουγα χθε την πιπυλή σε ένα ραδιόφωνο. Ενώ. Στο ευρύτερο κόσμο. Ένα κούκκι, ραδιόφωνο. Όχι, βέβαια, να σε ένα μουσικό ήταν, στο τρίτο πρόγραμμα. Και όχι και η BBL Έλεγε και εμεί έχουμε κατέβει σε πορείε. Πάντω. Και ξέρουμε τι σημαίνει. Βέβαια. Η BBL δεν ήταν πριν από λίγα χρόνια που έλεγαν να γίνουν στην Αμαγκρή. Στη Βαριπόμπλη να γίνουν πορείε. Κάπου εκτό από αυτό. Να βάλουμε και πούλμα να πάμε να κάνουμε πορεία κάπου να περπατήσουμε μόνοι μα. Εκεί θα λέει κλείνετε την εθνική. Μα θα λέγαμε κλείνεται τη βαριμπόμπη και η πολιτιστική ναι. ζωή τη βαριμπόμπη. Αυτό. Και η κοινωνική ζωή τη βαριμπόμπη. Γι' αυτό το καζίνο πρέπει να φύγει από πάνω, να έρθει κάτω. Αν έρθει κάτω, για να ανεβαίνουμε πάνω. Ο Χρυσοκοήδη λοιπόν είπε όλα αυτά για τι ευαισθησίε, αλλά κάποια στιγμή είπε και μια αλήθεια. Η κυβέρνηση τόλμησε και προχώρησε. Το νομοσχέδιο βιαζόμαστε να το καταθέσουμε για να θυμώσουμε τι λαϊκέ φωνέ και τη διαμαρτυρία την κοινωνική που επέρχεται το Σεπτέμβρη.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 Νομίζω ναι, στις ναι. αλήθειες. Ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής και δεν έχω πρόβλημα να γίνω και δυσάρεστη να μ' χρειαστεί. Έβλεπα χτες ένα, κάποιος είχε στο Twitter ούτε θυμάμαι από τα πολλά που βλέπουμε και γίνεται και ένας μήλος στο Twitter μια παλιά συνέντευξη του Χρυσοχοήτη πριν 10 χρόνια που ήτανε Πασόκ και έλεγε, είχε τίτλο η συνέντευξη. Πάντα είναι Πασόκ. Το Κουκουέ είναι δεκανίκη τη δεξιά. Έλεγε ο Χρυσοχοίδη. Ναι, ναι, ναι. Που είναι υπουργό τη δεξιά ο Χρυσοχοίδη <laughs> τώρα. <laughs> <laughs> τώρα. Θέλω να πω, αυτέ. Σε άλλο οι... χρόνο τώρα. Αυτό το χιλιομασμένο ότι το Κουκουέ είναι δεκανίκη τη δεξιά. Ναι, οκ. Okay, το είχε πει τότε ω ο και, είναι, που και τότε το καλό όλα αυτά τα χρόνια είναι, είναι ότι πέσανε οι μάσκε. Σταματήσαν να ντρέπονται όλοι Αυτό ακριβώ. Δεν... δεν Δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε κάποτε στου παλιού δεξιού. Υπήρχε τσίπα, παιδί μου. Ο Μαυρογιαλούρο. Η ταινία το έχει αποτυπώσει. Αλλά ναι. και κάποιοι πολιτικοί, όταν του πιάνανε με την γίδα στην πλάτη, προσπαθούσαν Λέχνε να με του πιάσουν κάποιοι. Όχι. Αν του πιάνανε, λέγανε Οκ, παρετούμε. Από ένα σημείο και μετά δεν υπάρχει τίποτα. Ξετσιπωσιά μόνο και τα ρίχνουν και στου μήνε. Μα δεν είναι γίδα αυτό που βλέπει. Δεν είναι γίδα. Ναι, στην καλύτερη λέω. Κακανίβαλοι σε Αμόκ πέφτουν πάνω στον άνθρωπο, στις ανάγκε του στο λαό και κάνουν ό,τι μπορούν να δείστε εντελώ. Ο ξεχωρίζει λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα που τον έχει πιάσει πόνο oh, για τι διαδικασίε για ah. διαδηλώσει. Δεν πρόκειται όμω μόνο γι' αυτό. Η εμπειρία 50 ετών στι μεγάλε πόλει και ιδιαίτερα στο κέντρο τη Αθήνα, με τι καταχριστικέ καταλήψει των δρόμων από λιγάρι ομάδε, με βίνηε ενέργειε και επισώδια τίνουν να ταυτίσουν στη συνείδηση της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, τη δημόσια διαμαρτυρία τη με την τελεπωρία, τη βία και την αναστολή της κανονικής ζωής. Και ας το ξεκαθαρίσουμε επίσης, δικαίωμα συνέρχεστε, χωρίς περιορισμούς, δεν υφίσταται πουθενά στον κόσμο. Συγκέντρωση λέει εδώ, δεν υφίσταται πουθενά στον κόσμο περιορισμούς. Ένα μήνα στο Παρίσι τα Χριστούγεννα, χωρίς, χωρίς περιορισμούς.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 Πέντε ώρες που γίνεται μια πορεία, μάξιμουμ πέντε ώρες. Μπορείς να φανταστεί ένα Όχι, μήνα. ένα μήνα που έχουν κλατάρει τα πάντα στο Παρίσι. Δεν κυκλοφορία, άνθρωπος, μαγαζιά, στενοδοχεία. Μία γραμμή του μετρό μόνο να εξυπηρετεί όποιου μπορούσε να μπει. Όλοι μεταπολεμήν. Μην ανοίγει τώρα θέματα, μην αρχίσουμε να πούμε για το Παρίσιου, κατά τι ματάρχε του Παρισιού. έχουμε του δικού μα. Θέλω να πω ότι συμβαίνουν καν... αυτά. Και τι λέει εδώ, χωρί περιορισμού, δεν ρώτησαν κανέναν οι Παρισιάνοι αν θα βγούνε μετά τα κίτρινα γυλαίκα. Παλιότερα οι άλλοι στα προάστια, παλιότερα η Σεζετέ, το Σωματείο, το Συνδικάτο. Κανένα δεν θα ρωτήσει. Δεν πρόκει, και εδώ δεν πρόκειται, το ξέρουν πολύ καλά. Απλά εν αυτών που έρχονται προσπαθούν να φοβήσουν ό,τι μπορούν να φοβήσουν και να επιβάλλουν μια ατζέντα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 Χθε ήταν ε, ο Ραγκούση από, από το ΣΥΡΙΖΑ, ο σύντροφο Ραγκούση από το ΣΥΡΙΖΑ που είναι αριστερό τώρα, όπω ξέρει. τι ήταν. Και ο Πάντα ήταν Όπω στο πασό; ήταν ο ο ναι, ήταν ο αριστερό, ναι. έλεγε. Και ε, ήταν... τον Κνίτη το που ήταν ναι, ναι, μέσα, ναι, ναι, ναι, αυτό ακριβώ. Και ήταν ο από πάνω υπουργό και ο φίλο Γιάννη από κάτω... Ναι, είχαν ένα διάλογο Φίλε Γιάννη και φίλε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 Τιώς καταστρέφει σήμερα. Γράφεις. Γράφεις. Άστα διαλέξα. Άταποδωρη. Οι φιλίες δεν χαλάνε για τα κόματα, μαλάκα. Οι φιλίες είναι φιλίες. Και μια ελιματική στιγμή του της ελληνικής τηλεόρασης, η Τριφίλη απεφινόμελα στον κλέτσο. κλέτσο, που είχε πει ότι δεν χαλάνη φιλίες για τα κόμματα, Έτσι λοιπόν και εδώ φιλία για τον Γιάννη Γαβριήλ Μιχάλη. Α, ξέρω, ναι. ναι, όχι, ήταν ο Μιχάλης κι ο Γιάννης, ναι, ναι. δεν είναι. Είναι σύνδρομη αυτή. Τανά δύο σημεία του πασοκ. Δεν ότι ήταν πριν τα τελευταία χρόνια, την περίοδο που ο Πανδρέου κυρίω. Και θα μπορούσε με την ίδια άνεση ο Ραγκού να υποστήριζε το νόμο του Χρυσοχοϊδή, αν ήταν αλλιώ, αν είχε κάνει άλλη επιλογή. Άλλου και Εκαλλιώ και όταν, όταν ήταν ο Ραγκού υπουργό, του ταξιτζίδε του είχε λιανήσει με τη συνδρομή του Χρυσοχοϊδή τότε. Όποιο κατέβαινε στο δρόμο κάτω τότε τα πρώτα χρόνια του μνημονίου, ο Ραγκού ήταν υπουργό εσωτερικών με συνεργασία με τον Χρυσοχοϊδή. Λιανούσανε τον κόσμο, δακρυγόνα ξύλο. Τώρα όμω είναι ο αριστερό ο Τώρα ορακούς, είναι ο άλλο πράγμα. Εντάξει, έχουν ο δεξι... πάρει θέση χωρί το πράγμα. Ρε, και εσύ μπορεί κάποτε Συνεπέστατη να είναι. Πασόκ. Εγώ... Και μετά Εγώ... ανάπαψε να, να είσαι. <laughs> τι σημαίνει αυτό. Συνεπέστατη Πασόκ αυτό... όλοι ήμασταν κάποτε. Και να αλλάζουν ταμπέλε και, και, τα... και, τα και κοστούμια. Και να Και το ίδιο ακριβώ πράγμα. Οτιδήποτε λαϊκό το πατάσουν άλλο κόμμα. Όχι, ίδια πολιτική.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 και είχε μια ωραία ηρωνία και συνέπεια από την αρχή ως το τέλος και καλογυρισμένο και με τη σαμπάνια που ανοίγει ήταν ωραίο. Βγαίνει σήμερα λοιπόν ένα άλλο σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ που δείχνει και λέει ότι η ιστορία των αγώνων είναι η ιστορία του κόσμου και ξεκινάει και δείχνει διαδηλώσεις από το Σικάγο, από το Δεκέμβρη του 1944 όποια διαδήλωση έχει γίνει τη βάση στο σποτάκι φτάνει μέχρι το 2012 mm -hmm. στα μνημόνια και μετά ως Διαμαγιές πηγαίνει 2018 στη Γαλλία, στο Παρίσι. Επού θα πάει. Είχαμε, κάτι ενδιάμεσο. είχαμε διαδηλώσει στο ενδιάμεσο, στην Αθήνα. Δεν θυμάμαι κάτι. Ε, θυμάμαι εγώ, Α. είχαν φάει ξύλο συνταξιούχοι στην Αθήνα από τα ΜΑΤ του ΣΥΡΙΖΑ. Οι φοιτητές που είχαν πάει να ρίξουν το άγαλμα του Τρούμαν και τότε, είχαν φάει ξύλο, είχαν κυνηγηθεί, είχανε αίματα. είχαμε αίματα. Όταν είχε έρθει ο Ομπάμα,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 Ηρωνικά το του Καϊμό, Έλεο. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω πώ. Όχι, έλεος, γιατί και αυτή η κρυφοχάρα του Δεκανικίου, άσε μας <laughs> Λοιπόν. Γιατί δεν είναι ποιοι φύγανε και ποιοι ήρθανε Ο Άδωνη από χτε. Ναι, αυτοί θα ερχόντουσαν. Και άμα φύγουν αυτοί, θα έρθουν κι άλλοι. Δεν υπάρχει και με τι ε, αμοιβέ μεταθέσει που θα γίνουν από τον ένα στον άλλον. Ο Άδωνη από χτε κυκλοφορεί στο διαδίκτυο μια φωτό του που είναι λίγο μαύρο. Ναι, μαύρο βέβαια. Έχει θα έπρεπε μαύρο με ένα κακό μακιγιά μάλλον. Εντάξει, είναι σαν. Δηλαδή, μ... πω σαν τον Κωνσταντάρα στην ταινία με τον Κωνσταντάρα αφενός, ο άνθρωπο που είχε ζέστη. Σαν το Μούτσιο που ήταν έτσι. Στον Μούτσιο, bravo. Και σαν τον Πίτερ Σέλερ στο πάρτι. Ακριβώ ο ίδιο δεν Έχουν βάλει και τι φωτογραφίε. Έχει ένα σολάριο που θα βγάζει. Το βρίσουμε. βγάζει ο τάξη ο, ο Χατζή στον Αλφαχθέ και το ρωτάει γιατί είσαι μαύρο, έχει κάνει μπάνια και τέτοιο. Και παντάει. Πότε yeah. πάτε για μπάνιο, πότε αβιάζεται. Γιατί σα βλέπω πολύ μαύρο μπάνιο κάνει μόνο. Πόσο. Ένα πάνιο κάνει μόνο. Και γιατί είστε, πάτε στην οικοδομή κάτου και είστε μαυρισμένος στο... Είμαι στο εργοτάξιο στην Ελληνικό και τον κρεμίζω τουβλο-τούβλο. Δάσπιχωμα και τσιμέντο είναι στην εντελεία τουβλο-τούβλο. Βάζουνε τα συνεργεία στη δικιά μα ευτυχία τα θεμέλια Τουβλο, τουβλο. Βάζουνε τα συνεργεία στη δικιά μας ευτυχία τα θεμέλια τουβλο, τουβλο. Ο άντρα είναι άτρας και ψηλά στη σκαλωσιά Υιου. Μετράει για τον πόη του και την κορμό στα ο άντρας είναι άντρας και γεννήθηκα φτωχός. Να ξέρεις θα γυρίσει ο τρόπος Τούβλο, τουβλο Τούβλο, τουβλο, τουβλο, γκρεμίζει το ελληνικό άδωνις Τούβλο, τουβλο, τουβλο. Κανεβαλισμός θα λέει κανείς Όχι, εντάξει, Α. είναι ο υπουργός Εάν περάσει τώρα θα είναι πάνω στη Σκαλωσιά Και τι πάρα. βάζετε, βάζει ένα ε, Δεν ξέρω, οξύ, ο οικοδόμι είναι είναι ανεβασμένο στη καλωσιά, δεν έχει το νου τώρα. Θε να γκρεμίσει εκεί τα κτίρια. Ο νους είναι αν θα μα ε, και πώ θα Δεν είναι, εκεί δεν σε νοιάζει το πέχα. σε, πώς σε δεν πας, βάλει ένα baby oil, μια Ένα που είσαι. Ένα έχει θέματα σοβαρά. Δηλαδή, είναι... αν πα εκεί στο ελληνικό μπορεί να Τώρα είναι ανεβασμένο και τουβλο, τουβλο ναι. Μετά θα σταματήσει για ναι. Και μετά θα συνεχίσει μέχρι το το κεφάλι ε, βάζεις το φραγκόφτιαρο, λες, τρώει ένα μπραντς πάνω στο φραγκόφτιαρο, νομίζω, θα έλεγες, ας πούμε, ανήγεια δίσκο, αυγά φλωρετίν, τα τρώει στο φραγκόφτιαρο. Μπράβο, τα ξέρει, βλέπω. Ε, εντάξει, μη πάει το κρεμμύδι, κελιανίζει την ντομάτα. Έχει μαυρίσει, είναι σοβαρή απάντηση υπουργού αυτή. Θα μου πει: Η λεξοβαρή δεν κολλάει με το πρόσωπο, αλλά δεν πιστεύω. Ότι είναι σοβαρό πει. ο υπουργό να πηγαίνει στο Γιαπί κάθε μέρα να κάνει τι. Είναι να πάρει την απόφαση, να μπουν οι πουλός, να γίνει ναι, δουλειά. Να πάει Θέλ να, να καλυνθεί τον υπερεκολάβο. Εκεί ναι, ρε παιδί μου, ότι συμπαρίσταται. Εδώ πάει η, πλακα, η ατάκα φάγανε από Τα τσιμέντα φάγανε από τα τέχη. Όχι, γιατί. <laughs> όχι, okay, είναι κρεμίσματα τη εταιρεία. Ναι, στα κρεμίσματα δεν είναι τσάπα τα κρεμίσματα. Όχι, η εταιρεία τα κάνει. Δεν έχει ενημερωμένο. Να ακούσα τι λένε οι υπουργοί. Α, δεν είναι το. Μηδουμε το όχι. Η μια εταιρεία θα μεθαύριο κάτι να χορηγήσει, κάτι να κάνει. Α το μιλάμε για το σήμερα. Ναι. Το σήμερα λοιπόν έχει Επειδή ο η εταιρεία ήδη υπάρχει και έχει κι άλλε Μαύρο έγινε για να σα σώσει, για να κάνει την επένδυση. Για σα το κάνει. Ό,τι συγχεινόταν περισσότερο από όλα. <laughs> <laughs> <laughs> θα, <laughs> θα γίνει καρατέρχιο, θα το δουν, θα το λιανίσουν. Θα δεν το θα μοιάζει μαζέψει... Άριο. <laughs> Κανένα μπάτσο του Χρυσοχοί θα τον μαζέψει ναι. το βράδυ, το βλέπω εγώ. Και θα έχουμε άλλα μετά μπερδέματα. Θα το στείλουμε πίσω στον Ερτογάν. Από που ήρθε. Ε, ο Άδωνις λοιπόν ε, μίλησε για το, προ... μα είπε εδώ μέσα στην εκπαιστηρίευση του τουβλου τουβλου, mm -hmm. ότι έχει κάνει ένα μπάνιο. Να δούμε τι άλλο έχει κάνει. Ε, να κάνω μια προσωπική ερώτηση. Σα... Πότε yeah. πάτε για μπάνιο, πότε αβιάζετε; <laughs> Γιατί σας βλέπω <laughs> πολύ κάνω μαυρισμένο. Μπάνιο, ε, πόσο. Έτω, ένα, ένα πάνιο που Και Δύο. Πόσο χρονώνεις? Εξήντα. Πόσες φορές έχετε κάνει μέσα σε μία νύχτα, το μεγαλύτερο. Έξι, 7, 8, εννέα, δέκα. Αυτό πάει το κιλό? Τριάντα ευρώ! Φορτώστε! Προλάβετε! Προλάβετε! Φορτώστε! Φάρτετε! Έτσι λοιπόν μάθαμε και άλλες πληροφορίες. <σορτώσεις> πολύ να ναι. πολλά. Πολύ εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. όλα αυτά, Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Από για να γκρεμίσει το τούβλο του Του ελληνικού. Δύο Τι είπε, Super Mario είναι. Και πηδάει. Και τηλέφωνο, α μην το πούμε κι εδώ. τα κορίτσια έξω. Εκεί βλέπουμε τα μηνύματά σα. Ο ρυθμίζει σήμερα τον ήχο.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 Ε, αυτά θέλουν. Οτιδήποτε άλλο ανεβάζει λίγο το μυαλό και ξυπνάει και τα βλέπει συνδυαστικά τα πράγματα και κάπω διαφορετικά. Δεν είναι ελληνικό, οποιαδήποτε διεύρυνση που τα μπορεί μισούνε, να γίνει σε ένα πνεύμα. Τα μισούνε και, και το δείχνουν με διάφορου τρόπου, ακόμη και. και σε με... πολλού τομεί, όχι μόνο διαδηλώσει. Και σε πολλού ναι. ναι, το ξέρω. Πιάζω από την παιδεία, πιάζω από που θε. Ναι. τον πολιτισμό. Αλλά τώρα οι διαδηλώσει είναι κομβικό θέμα και εμβληματικό και βρήκανε να κάνουν. Η Μερσέντε αν σήμερα γεννήθηκε, 9.000. Διαθήκον είναι γεννήθηκε στην Αργεντινή, σπουδαία έχει φύγει από το 2009 ή φύγει για τη ζωή, σπουδαία τραγουδίστρια. Ε, Όπω έχει υποθεί πολύ χαρακτηριστικά ήταν η φωνή των ανθρώπων χωρί φωνή. Σε όλη το βίο, επειδή ήταν και αποφτωχή η εργατική οικογένεια τη Αργεντινή. Ε, τραγουδούσε για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Τα τραγούδια τη έχουν χιλιοτραγουδηθεί σε πορείε διαδηλώσει σε όλε τι πρωτεύουσε του κόσμου. Ούτε αυτό κανεί μπορεί να το σταματήσει.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 Πώς κι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 ναι. την επιμέλεια του οποίου με τίτλο το βιβλίο Ερμηνεία του Συντάγματος την ακαδημαϊκή ευθύνη και τη συγγραφή και την επιμέλεια έχει ο σημερινός υπουργός Επικρατείας Γιώργος Μπράβο. Ξαναδιαβάζω τη γραφή. τότε Ότι εσύ ήξερες μόνο δεν το διαβάζεις τώρα και λες εγώ που να, να ξέρω Πού να φανταστώ ότι έχει γράψει αυτά και κάνει αυτά όντως Πού να το φανταστώ και ναι, αυτό ναι, ναι. και φαίνεται και σοβαρό γράφει λοιπόν ο κ. Πετρίδης, και ο, η ομάδα των πανεπιστημιακών γιατί είναι μια ομάδα το δικαίωμα στη συνάθρηση δεν υπόκειται σε καθεστώς άδειας, αναγγελίας ή προληπτικού ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές όπως γινόταν σε ανώμαλες περιόδες παλαιο, παλαιότερα πολύ σωστό Μα. γιατί αν αυτό που λέμε αστική δημοκρατία έχει κάποια ατού και αβαντάζει σε σχέση με άλλα καθεστώτα καταπιεστικά είναι ότι δεν ρωτάς αν θα κάνει διαδήλωση, κάνει μια κάνεις, διαδήλωση. Απλά κάνει, δεν Προφανώ. Θα πει κάποιο, σπα. Όχι, δεν σπα. Προφανώ δεν σπα το μαγαζί του αλνού. Δεν είμαστε από αυτού που λένε να σπαν. Αλλά να διαδηλώνει, να φωνάζει, να υπάρχει ο άλλο. Υπάρχουν κατηγορίε ανθρώπων δεν υπάρχουν με άλλο τρόπο παρά μόνο με αυτόν. Δεν, με, δεν θέλω να. Αν σου κόβουν τη... μισθό Α, ναι. και δεν ζει καλά, τι άλλο να κάνει. Τι, να πα κανάλια να βγει στο παράθυρο από τη δερμάτινη πολυθρόνα που όλοι και κατηγορούν του πάντε. Δεν θα σε δεχτούνε. Ναι. Συνδικαλισμός δεν μπορεί συμμετέχουν. Κάποια στιγμή τα φέρνει ζωή, όλοι μαζί κατεβαίνουν κάπου κάτω. Να πούνε κάτι. Θα πάρουν άδεια από πριν. Ε, Προφανώ και όχι. Θα πάρουν άδεια. Έτσι κι υποτίθε... σύλλογοι δηλαδή. Η ΑΣΟΕ, ο φοιτητικό Μα δεν ρωτάζει να διαμαρτυρηθεί. Η θα... διαδήλωση θα... είναι μια διαμαρτυρία. Αυτό. Συγγνώμη. Ε, αύριο σκοπεύουμε να διαμαρτυρηθούμε γι αυτό. για γι το πώ θα τσαντιστούμε κι εσεί. Θα τσαντιστούμε κι Κανονίζω για πορεία σας. ή όχι. Ναι, και θα το συζητήσουμε όλο ναι. αυτό. Θα αύριο μέχρι τι 2. πότε μα αφήνει. Μπορούμε 2 και 4 να λίγο ακόμα. Τι 3 θα είμαστε χαλαροί. Ναι, ναι, μα περνάει. Δεν σα Πάμε να στηρίξουμε την αγορά μετά ή ξέρω εγώ γίνεται ειδικά εδώ στο στο πέραμα Μπ έχουν γίνει εκρήξει, τα καζάνια κάτω. Έχει κανένα δυο νεκρούς. Επιτόπου φεύγουν και κάνουν μια πορεία στον πειρατή. Τι θα πει αυτού του ανθρώπου, Μην κατέβει, πάρε συνεννόηση, βάλ το διομεσαλλοβητή, μην, μην, μην, μην σπρώξει την πόρτα του Υπουργείου με νεκρού δίπλα. Πα καλά. Ή να περιμένει την άδεια να έρθει για να βρει. Τι βγεις. είναι αυτά που ποιο ανόητο, όχι ανόητο, ποιο δόλιο τα έχει σκεφτεί και, και νομίζω θα τα περάσει. Καλά, ψηφίσουν τώρα εκείνα λένε. Καλά, όπω και να έχει, αλλά κι άλλα. Δεν θα ερωτηθεί κανεί έτσι κι αλλιώ, και αυτό που είναι να γίνει, θα γίνει. Αυτά δεν μπαίνουν σε καλούπια παρά μόνο σε μυαλά τέτοιων τύπων αρίστων ε, ε, με γραβάτε που νομίζουν ότι μπορούν να ελέγξουν την κοινωνία και την τάση τη κοινωνία και την κίνηση τη κοινωνία. Η Βούλτευση, για παράδειγμα, μιλάει χτε oh. και αναφέρει παραδείγματα άλλων χωρών που είναι χειρότερε από εμά. Ισπανία. Ισχύει ο πιο αυστηρό νόμο στον κόσμο. Στην Ισπανία του Σάντσεθ και του Ιγκλέσια. Τόσο σκληρός, έλεγαν ότι θα τον καταργήσουν, δεν κατήργησαν τίποτα. Το μόνο που θα σας πω είναι, το καταπληκτικό, ότι η δίλα του Ιγκλέσιας στην Ισπανία φυλάσσεται με νόμο του Φράγκο του 68. Ναι. Είναι Χούντα στην Ισπανία? Χούντα όσο αν είσαι πιο Ιγκλέσια, είσαι φίλοι σας. Όχι. Ο Ομπάμα, ο πιο αυστηρός νόμος για διαδηλώσει υποεγράφει από τον πρόεδρο Ομπάμα το Μάρτιο του 12 που απαγορεύει κάθε συνάθρηση σε περιοχή Ρε, όπου δεν κάποιος... τον το νόμο που κα... Λοιπόν, όχι, όχι, δεν είναι έτσι όπως τα λες, έτσι λέγατε για όλα. Λοιπόν, εδώ είναι ξεκάθαρα, Σουηδία, κοκκινοπράσινη συμμαχία, δεν κουνιέται βλέφαρο. Αφού λοιπόν η Σουηδία και η Σπανία είναι έτσι όπως τα λένε, να γίνουμε και εμείς τότε. Καμία Συγγνώμη, ένα κακό λόγο τη Βενεζουέλα δεν είχε. Ήγη ολόκληρη συνέντευξη χωρί να πήγε η Έχει βρει την Ισπανία των ε, Ιγκλέσσια. Και, και λέει, αυτόν λέει τώρα. Αυτοί αυτοί, η βίβλο είναι, είναι επίπεδου το ρόλο του Κουτσούμπα. Δεν ξέρω. Τέτοιου είναι Δεν το το ξέρω, σποδί, έχω. Είχα δει ένα σπίτι τότε πριν κάνω δύο-τρία χρόνια πιο σκάση το θέμα. Ναι, αλλά ο, εδώ μου κάνει, δεν αλλά. ξέρω. Η βούλτεψη έχει το δεν μπορεί να λέει ότι θέλει. Η είναι ελεύθερη. όλα. Εγώ δηλαδή. Εγώ δηλαδή. σου ότι περνάει σήμερα θα περάσει το νομοσχέδιο έτσι και έως θα ψηφιστεί, ωραία. Με το Βελόπουλο ε, και καλά. δεν ξέρουμε και το κοινάλ, το σοσιαλιστικό κοινάλ, έτσι, και αλλιώς, βεβαίως, τι και βεβαίως που είπε και ο Κυριάκος ότι θέλει να είναι συζητήσει για να αποφασίζουν κάποια πράγματα μαζί να τα Ναι, είναι να οι συνενέσεις. Οι συνενέσεις Λοιπόν, ε, συνομιλητής και ο ε, συζητητής. Συ τι δι... Θα περάσει από το σήμερα. Τι διαφορετικό θα γίνει από αυτό που ήδη γίνεται. Θα μα πήξουν στο δακρυγόνο, <laughs> Ε. Θα διαλύσουν την πορεία τα <laughs> ματ. Ναι. Τι, α... τι θα γίνει, α πούμε. Θα δει. Στι ω Δευτέρα. Ναι, τι άνθρωποι ξέρουν. Θα δει θα... θα... από... Θα... από Δευτέρα. Θα γίνει χαμό. Θα είναι οι άβρε α... κάτω. <laughs> θα είναι οι δημιουργίε <laughs> των είμαι. ματ. Το ξέρω <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ότι. Τι εννοεί. Έχουν πιάσει όλα τα Airbnb στα εξάρια και μένουν η μπάτσι. Θα ρωτάμε με μήνυμα να κατέβω. Ναι, ναι, ναι. Κατέβα. Όταν μπλεύει τα εξάρια θα βγαίνει στο πανεπιστήμιο και θα λέμε Είμαι στην πορεία στην Πανεπιστημίου μόνο μου. Χαλαρά. Να σε πάρει ότι είμαι ο ίδιο υπεύθυνο πορεία. Αυτό θα είναι επάγγελμα τώρα. Υπεύθυνο πορείας, Αυτοφοράκια. Θα έχουν Και τα σωματεία θα έχουν τον αυτοφοράκια του. τις ανοησίε όλε αυτέ.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 Δηλαδή εδώ Λεωνίδα έχει εφαρμογεί μια παροιμία που δεν θέλω να την πω στην τηλεόραση, είναι και λίγο Είναι προφανέ. Βρίσκουν το καλό παιδί. Δηλαδή έχουν βρει τώρα όλοι τον Τσίπρα και τον και Καμένο. Σου λέει, έχουν βρει τον το Τσίπρα και τον Καμένο όλοι ορμάνοι, το σκούμε, οι Γερμανοί υπερταμείω με ξένου. Ε, οι, οι Τούρκοι αγιαστοφιά και παραβιάσαν τον πρώτο βράδυ. Οι Αλβανοί τσιάβηδε. παιδιά, πρακόστο όλοι! Φυσιακά! Πρακόστο βρήκα το <στολί> αλέξαν αυτό το καλό παιδί, απλώ <στολί> βρήκα <στολί> Σε λίγο θα μα έρθει να ξέρω και να μα αφήσουν και ειδική σεμεραδόνα. Αυτά τα άλλα και παλιά που είχαν διαβάζει το κοράνι του. Ε, ε, τώρα με το είναι. Στα πράγματα. Τώρα που θα το κάνουν τζαμί με τον Κυριάκο, φαντάζομαι θα βγει να πείτε αντίστοιχα με το Λεονίνα. Εκτίσει. Το να διαβάζει το Κοράνι μια φορά, οκ. Okay. Το να το διαβάζει κάθε εβδομάδα είναι θέμα. Ναι. Περιμένουμε την επόμενη δήλωση του αδόντο για βέσαια τα θέματα τα οποία τα έχει πάντα ψηλά στην τσέντα του. Θα και το και κοινό θα... του περιμένει. Θα βάλει και μιναρέο ο, ο Ερντογάν. Έχει, καλά. Ε, Τέσσερι μιναρέρε. Έχει βάλει ο, ο άλλο σουλτάνο, oh. πολύ παλιά. Έχει, δεν του δει κάτι οι μιναρέτε oh. που έχουν βάλει. Έχει, με χρήση, δηλαδή. Δεν ξέρω, αν είναι χρήση, oh. αλλά υπάρχουν εκεί γύρω. Όταν είχαν πάρει την πόλη, το κάναν τζαμί μετά. Αυτό που πάντα το σκέφτομαι αυτό τώρα δεν έχει να κάνει με το λαό. Ε, παίρνει ένα μνημείο. Εισέβαλαν Τούρκοι τότε με τον πορθητή και Πήραν το. Την Κωνσταντινούπολη, και βλέπει ένα υπερλαμπρό μνημείο, που ήταν το σύμβολο του προηγούμενου πολιτισμού. Ναι, ναι. Το κάνει δικό σου κατευθείαν. <laughs> δηλαδή το οικειοποιήσει και χαμαρώνουν όλοι οι Τούρκοι από τότε ότι είναι η Αγιά Σοφιά δική μα. Δεν είναι δική μα. <laughs> είναι των αλλωνών. <laughs> Απλά βρίσκεται εκεί. Ναι, έκανε δίπλα τον πλετζαμί για να έχει κάτι σ' άξιο, OK, ναι. στην πορεία των ετών. Αλλά το σέβεσαι, ρε παιδί μου, είναι τον, τον άλλον, Είχαν έναν πολιτισμό άλλοι. Έγινε κατακτητή, τα έφερε μοίρα, okay. Εγώ δεν λέω να φύγει, να, αφού ήταν οι συσχετισμοί τέτοιοι, μπήκανε κτλ. Καμαρώνει γι' αυτό. Είναι το ε, το μέσα, τον αλωνών. Έχει Παναγιώσου μέσα. Ε, έχει Χριστού. Ε, ναι. Έχει Αγίου. Έχει ενέργεια μέσα. Έχει γίνει κάτι. Είναι άσχετο μεσένα να το πούμε <laughs> αλλιώ. Δεν μπορεί να δε, δε το κάνει δικό σου. Κάνε άλλα, mm. καλύτερα, μεγαλύτερα, πιο σημαντικά. Αυτό είναι τον αλωνών. Και είναι ωραίο να το διατηρήσει ότι είναι των αλωνών. Ότι δεν έχει πρόβλημα, ναι ήταν τον προηγουμένων, να το κρατήσαμε, δεν έχουμε θέμα, το δικό μας είναι εκεί, no. είναι άλλο, έχουμε περισσότερα, έτσι σαν ψυχολογική ενός λαού, δεν είναι μόνο λαού τώρα, εδώ και η κυρίαρχη προπαγάνδα η κυρίαρχη αντίληψη, πως θα εκμεταλλεύονται και διάφορα τέτοια. Να πω για το επόμενο για το πιο ηχητικό. Επόμενο, ηχητικό. Θα πει για το επόμενο ή θα πούμε κάτι άλλο. Να πούμε για το επόμενο και πάμε, πάμε για το, το επόμενο και μετά ναι. πούμε το κάτι άλλο. Στι 11 Ιουλίου μεθαύριο, συμπληρώνονται 78 χρόνια από το μαύρο Σάββατο, όπου οι ναζιστικέ αρχέ και οι συνεργάτε του συγκέντρωσαν, διαπόβευσαν και βασάνισαν χιλιάδε Εβραίου στην πλατεία Ελευθερία στη Θεσσαλονίκη. Η πλατεία Ελευθερία, συναυτοί με το πάρκινγκ που είναι από πάνω, εκεί προ τα Λαδάδικα, ήταν το προήμιο τη εξόντωση που ακολούθησε μερικού μήνε αργότερα με τι αποστολέ των Εβραίων τη Θεσσαλονίκη περίπου 48.000 άτομα στο Auschwitz.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 Ε, τότε ε, γιατί έχει μια αξία να τα θυμόμαστε αυτά. Το Σάββατο θα ανεβάσουμε ολόκληρη την περιήγηση στο ελλην.gr σε επιμέλεια Αλέξαν Βουλήσαδάκι και χρήστη του Αυγραμίδη. Το Σάββατο, 11 Ιουλίου 1942, χιλιάδες Εβραίοι παρατάσσονται στην πλατεία Ελευθερίας μετά από διαταγή των Γερμανικών Αρχών Κατοχής. Η διαταγή αυτή είχε δημοσιευτεί στην εφερεια απόγευματινή, μια από τι δύο νευστικέ φλάδε που κυκλοφορούσαν νόημα στη Θεσσαλονίκη και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 Απαγορεύεται να φορούν γυαλιά ελίγου ή να καλύψουν το κεφάλι του. Όπω αναφέρει στο ημερολόγιο ότω Γιωμτόμ Γιακοέλ, όποιο τολμάει να καθίσει στο πεζοδρόμιο, να βάλει μια εφημερίδα πάνω στο κεφάλι του ή απλώ μετακινείται έστω και ελαφρά από τη σειρά του, αρπάζεται βία και οδηγείται μπροστά σε μιαν επιτροπή αξιωματικών καθισμένων κυκλικά που τον καταδικάζει να εκτελέσει εξαντλητικέ γυμναστικέ ασκήσει. Όσοι πέφτουν ανέσθητοι, καταβρέχονται με νερό και σπρώχνονται με κλωτσιέ από τι βαριέ για να ξανασηκωθούν. Του υποχρεώνουν να κάνουν τούμπε, να κυλιστούν στο έδαφο, να στερθούν μέσα στη σκόνη, χτυπώντα του ενώ του έφτιαναν και εξεστόμιζαν εναντίον των. Τι πιο πρόστιχε βρυσιέ. Οι ταπεινώσει και οι εξευτελισμοί λαμβάνουν ένα καταξοχήν δημόσιο και παραδειγματικό χαρακτήρα. Η στα άκρα των δρόμων, πολλοί περίεργοι χριστιανοί παρακολουθούν το θέαμα, σημειώνει πάλι ο Γιακοέλ. Εκτό όμω από του περίεργου ντόπιου, το θέαμα παρακολουθούν και κάποιοι περαστικοί Γερμανοί.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 Αυτά λοιπόν, εδώ για το Μέρτενς βοήθησε και ο Εθνάρχης λίγο η αλήθεια ε, Αυτά λοιπόν, γιατί έχει έντονη ιστορία Θεσσαλονίκη και ειδικά με τους Εβραίου, που λίγο την είχε ξεχασμένη, δεν ήθελε να την αντιμετωπίζει σιγά ε, σιγά αυτό, Έχουν αρχίσει και την αντιμετωπίζουν, έχει και Εβραϊκό Μουσείο που έχει πολύ ενδιαφέρον για όποιον θέλει να πάει να δει και αυτές οι ξαναγείς είναι πάρα πολύ ωραίε, μαθαίνει πολλά πράγματα για την πανέμορφη κατά τα άλλα ε, πόλη αυτή. Και στην Αθήνα δεν γίνεται κάτι αντίστοιχο σε ξένα. Ναι, ναι, πάρα πολλά. με Το μενέλα έχουμε ναι, πολλέ ναι. φορέ. Θα προβάλλουμε όσο μπορούμε. Και στην Αθήνα θα γίνουν και πράγματα μαζί. Θα γίνουν και πραγματάκια. Πραγματάκια γίνονται. Πραματάκια, πραματάκια γίνονται. Τι, 10, δηλαδή για πε. Την 5η oh. 10 Σεπτεμβρίου. Α, oh, τόσο μακριά. Ε, ναι, το λέω από τώρα. Και αν έχουμε κορονοϊό. Θα δούμε. Αν Ωραία. Αν δεν έχουμε κορονοϊό. Θα αν... κάνουμε παράσταση <laughs> στην Τεχνόπολη στον Γκάζη. Τσολιά. Τσολιά σε δε τσόλια μπαντ. Πίτσε μπλε. Χτικό edition. Αυτό είναι το καινούργιο. Είναι χτικό αιτήσιον. Νέα παράσταση προφανώ γιατί έχει αλλάξει όλη η επικαιρότητα. Και πώ θα είμαστε, θα είμαστε με μάσκες. Πώ θα σε δούμε. Βάλτε ό,τι θέλετε, βάλτε μάσκες. Θα είναι καθιστό. Γιατί στην Εχνόπολη έχουν κάποια. Τήρουν τα μέτρα κτλ. Οπότε θα είναι καθιστό. Δεν έχει όρθιους και να ελέγχεται που κάθεται ο καθένα. Τα καθίσματα είναι με social distancing. Σε σωστέ αποστάσει. Έχει τρει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθο. Καλά, θα το Τρία διαζώματα, θα είσαι μόνο θα είσαι Θα, και θα έχω και καλεσμένου. Ναι. Θα έχω τσοπάνα ρεύβ, <laughs> Magic the spell. Υπάρχουν. Καλεσμένοι. Όλοι υπάρχουν. Νόλι. Ο Δημήτρη ο Καλατζή από τη Τσοπανά Ρέιβ. Ο Δημήτρη ο Μητσοτάκη από τη Σετελέχεια. Θα είσαι στη σκηνή με ένα Μητσοτάκι. Αναγκαστικά. Έβαλα Μητσοτάκι για ήταν να φέρει τον κανονικό Μητσοτάκι, αγαπητέ. Νομίζω θα ερχότανε και θα τέριαζε. Τι θα έλεγε, τι θα τραγουδάει. Είναι σατυρικό <laughs> από μόνο του. Ο Δημήτρη ο, ο, ο, ο, ο τραγουδάει κούλι, θα αλλάξω επίθετο. Τι θα έλεγε ο κανονικό. Θα βρίσκεται. Αυτά που του γράφουν και λέει κάτι ποιητικά Σωστό. ασυναρτησίες. Και η Magic Death Λοιπόν θα, θα μπορούσε είναι... το επόμενο διάγγελμάτο να το κάνει δίπλα με εσένα ο 10, Δεν έχουνε μυαλό, δεν έχουνε 10 μυαλό. 10 Σεπτέμβρη λοιπόν. 10 Σεπτέμβρη, ερχόμαστε και από το μεγάλο περίπατο. Όλοι ανάμεσα ζαρτινιέρες Μέχρι τότε, Όλοι, ανάμεσα θα... Μέχρι τότε θα, μας τα ζα... θα το ξαναπούμε Θα το ξαναπούμε Οπότε ετοιμάζουμε μεγάλη παράσταση Στην Τεχνόπολη στον Κάζι και έχουμε καλεσμένου Τσοπάνα Raven, και Magic Despel Να γίνει, όχι για άλλο λόγο Για να λειτουργήσουν όλα αυτά, να γίνουν παραστάσεις Να γίνουν συναυλίες, να νιώσουμε λίγο καλοκαίρι Γιατί χωρί όλα αυτά πανηγύρια Θερινά σινεμά και συναυλίε, καλοκαίρι στην Ελλάδα δεν Και αντέχει. καλοκαίρι και χειμώνας και γενικώ χωρί πολιτισμό δεν γίνεται όλο το αυτό. Ξέρω. Δεν έχει συνέχεια και δεν έχει και διεύρυνση που λέγαμε και νωρίτερα. Πάμε σε διαφημίσεις και εδώ είμαστε.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 Έχω μια ώρα, ρε, παιδί μου. Να πούμε τι Τι είναι... να κάνω, κύριε. Συγγνώμη κιόλα, δεν είμαστε από το τηλέφωνο για εσά. Να είσαι άλλη φορά, γιατί θέλω, θέλω να σου κάνω δύο ερωτήσει. Μία είναι πότε θα γίνει υπουργό, εσύ μέσω του κούλι. Ε, ε, με ε... την πρώτη ευκαιρία, όταν δω ότι ξεπέφτω επαγγελματικά. Έτσι δεν ε, γίνεται συνήθω. Έτσι γίνεται, ναι. Γιατί τώρα ποιο άλλο έχει σειρά από το Sky να γίνει βουλευτή. Από το Sky, Λέτε, από... Από το Sky ναι. για να σκεφτώ πρόχειρα, ο οικονό no, no. Μόνο θα κλείσετε την εκπομπή και θα σαν μην θα σαν δηλαδή να Μην βάζετε κύριε, το σαν, μην βάζετε το σαν αφού είστε σκέτο π... και το ξέρετε. Αυτό το ξέρω. Ε, ωραία, τότε ε, μην, μην βάζεις το σαν. Ναι, δίκαιο. Αυτά ε. λέω, εμείς πότε θα περιμένουμε, πότε Όταν θα... Όταν θα γυρίσουμε. Ε, είναι σο... ε, ψιλο... πού... δε σημαίνει, Ναι, καλά να περάσετε και να Αποστόλη, καλό καλό κύριε σου εύχομαι. Να σε καλά. Το Σεπτέμβριο με το καλό να σας δούμε και τους δυο. Να μας ακούσετε <συσίλυν> μάλλον, ναι. Δε μου λε, έχεις ακούσει τίποτα ότι ο Μπογδάνος έχει κουμπάρο το Καλογρίτσα. Όπως και ο Φεδωρικάκος δεν κουμπάρος του είναι το Καλογρίτσα. Όπα. Α, όπα. Όπα, όπα, όπα. Όπα, νάτα. Δεν με νοιάζει αν αλήθεια αυτό, με νοιάζει έτσι να πούμε τη Μαγία, μπράβο. Να κάνω μια πορεία να αυτό το Απαγορεύεται, ρε φίλε. Λυπάμαι. Δηλαδή ακόμα και οι πορείε αυτέ είδε οι κυβέρνηση παίρνει και μέτρα που δεν συμφέρουν. Ε, να, εσύ θέλει να ευχαριστήσει τώρα. Δεν γίνεται. Ε, βέβαια. Θέλω να μαζέψω 500.000 κόσμο που είναι Δεν γίνεται. Δεν έχει. Δεν, δεν τον νοιάζουν και τα ευχαριστώ, είναι σε μνός. Άσε που τα λέει ο ίδιο να Αυτό. Και αυτό ναι, ναι, ναι. Και είναι γιατί, γιατί, που... <συγέντα> πόδια, δηλαδή. Στο μεγάλο περίπατο πήγαινε και άμα χωρά, μπαίνει. Άμα <συγέντα> <Βεβαίως. συγέντα> μεγάλο περίπατο, Βεβαίω. Είπε μεγάλο περίδρομο. Να και κάτι που δεν έχουμε ξανακούσει. Βεβαίω, ωραίο, εφιέστατο, εφάνταστο. Από Μπράβο. Θα ήθελα να μου δώσετε το βήμα να ενημερώσω λίγο του ακροατέ σα. Γιατί το Σάββατο έρχεται στην Κέρκυρα ο Μητσοτάκη μαζί με το επιτελείο του. Όχι, oh, να, να του και, και κορονοϊό, θα έρθει και όλα θα έρθουν. Για να κάνουν πια στον Ερημίτη. Ο Ερημίτης είναι μια... ένα οικοσύστημα δασική περιοχή. Είναι μέσα από μια σωρά σκανδάλων. Έχουν βγάλει ναυτικό χειρό από εκεί. Έχουν ξεκινήσει συνεργασίε ε, χωρί αρχαιολόγο. Τι ήταν ε... απαραίτητο! Είναι μια δημόσια γη γενικά που ξεπουλάτε και το Σάββατο έχουμε κινητοποιήσει. Ε, γενικότερα, έχουμε όλοι φορές στην Κέρκια κινητοποιήσει κατά τη κυβέρνηση, αλλά έχουμε και συγκεκριμένη για τον Ερημίτη. Ε, έχουμε για τον Ερημίτη τι 11 το πρωί στην πόλη τη Κέρκια και τι 5 η ώρα στι Σινιέ. Αυτό που γίνεται είναι ένα ξεπούλημα δημόσια περιουσία και εμεί δεν θέλουμε. Θέλουμε να κατησούμε για μα, για τα παιδιά μα, γιατί είναι ζωή για μα ε, και δεν είναι κανένα συμφέρον οικονομικό, απλώ είναι καθαρά περιβαλλοντικό και θέλουμε να προσπαθήσουμε να τον έχουμε για όλους μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σεκούλα, ναι. με ακού. Τσακούλα είναι. Ή το άδονησε ότι γίναμε κράτο και ηρού. Σκάτα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό το γέλιο που ακολουθεί, το βάλατε εσεί στα μοντάζι, έτσι έγινε. Α, δεν θα σου πω. Μ' αρέσει πιο πολύ έτσι να, να πιστεύει διάφορα. Εντάξει. Ε, Τον έχω ικανό βεβαίω. Καλά, ναι. Αυτοί οι άριστε τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία δεν γνωρίζουν στοιχειώδη μαθηματικά. Α το διάλογο. Σε λίγο με θα πείτε ότι δεν είναι και άριστε. Ότι είναι ζώα. Ό, πα, πα, πα, όχι λοιπόν, η μενδόνη. Υπολόγηση. Μπάτσικουρούνια ναι. δολοφόνη. Συγγνώμη, μου Ναι, ταιριάζει. Υπολόγισε το 10% του 205.000 που ήταν το 19 είναι Ωραία, τι θες τώρα. Μα καλά, <μυρίζει>